Για να μπορείς να πιεις καφέ με φίλους σπίτι σου, αντίσταση, αυτοργάνωση, αλληλεγγύη. Γίνε ενεργός πολίτης. Καλησπέρα σα. Το δίκτυο Ελεκτροφαντάνο Πάρτοκο παρουσιάζει τη δεύτερη εκπομπή καψινή στο σταθμό πλατεία radio.gr. Το θέμα μα αυτή τη φορά είναι το εξή: Από του παγκοσμιοποιημένου στρατού του Κίσιγκερ και του ΝΑΤΟ στην καθημερινότητα του ελληνικού στρατού. Του τελευταίου μήνε, εντύπωση προκαλεί η αναφορά τη κυρίαρχη προπαγάνδα στην αναγκαιότητα συγκρότηση ενό παγκόσμιου στρατού. Μεταξύ άλλων, παγκόσμιο στρατό κατά τη τρομοκρατία θέλει να δημιουργήσει ο Χέρνιν Κίσιγκερ, που θα μείνει στην ιστορία βεβαίω ω αρχιτέκτονα τη δημο δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων σε δεκάδε μέρη του πλανήτη και ο οποίο παρά τα 91 του χρόνια δεν έχει σταματήσει να παίζει με τι τύχε του λαού. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή τομή και εξίσου επικίνδυνη εξέλιξη. Δεν πρέπει να μα διαφεύγει ότι ταυτόχρονα, με πρόσχημα τον εξτρεμισμών των το μουσουλμάνων και την τρομοκρατία σε εισαγωγικά, απεραίτητα εργαλεία στην ατζέντα των δυτικών υπερελιστικών δυνάμεων ανατροφοδοτείται ο πόλεμο κατά τη τρομοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο κατά του κόσμου τη εργασία, τόσο εντό των καπιταλιστικών μοτροπών όσο και στην υπερελιστική περιφέρεια ώστε να επιβληθεί η νέα τάξη πραγμάτων. Τι ίδιε μεθόδου, τα ίδια δόγματα, δόγματα, δόγματα τις τι ίδιε τακτικέ ακολουθούν, ακολουθούν βεβαίω τόσο η Ρωσία. Α θυμηθούμε, θυμηθούμε την πρόσφατη, πρόσφατη, πρόσφατη ιστορία του Καυκάσου, Καυκάσου με, κορυφαίο με κορυφαίο το έγκλημα το κατά του λαού τη Τσετζενία αλλά και η Κίνα. Πρόκειται για εξαγγελίε που εναρμονίζονται με τη σύγχρονη Αμερικανική υπερελιστική ατζέντα. Αν ο Ομπάμα, στη φάση τη διεκδίκηση τη Αμερικανική Προεδρία, μεταμορφώθηκε σε περιστέρηση τη ειρήνη και τόνισε την ανάγκη αναθεώρηση τη πολιτική του Μπού και των νεοσυντηρητικών γερακιών του. Υποσχόμενος Εκόμενος τότε την αποχώρηση των Αμερικανικών αδεμάτων από το Ιράκ και το Αφγανιστάν, λαμβάνοντας γι' αυτόν τον λόγο τον όμπελ τη ειρήνης, τώρα, στο πλαίσιο, πλαίσιο της, της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και της, της έντασης των εμπριολιτικών ανταγωνισμών, ανταγωνισμών, ανταγωνισμών, γίνεται αυτό ο κήρυκας νέας έντασης πολέμου κατά τη τρομοκρατία των νέων εξτρατιών που απαιτούν εξοπλισμούς, μισθοφόρους, ένταση της συνεργασίας των εμπριολιτικών δυνάμεων αν η αλ και ο Λάτε ήταν οι αρχικοί φίλοι και οι μετέπειτα εχθροί τη Αμερικανική Υπερδίναμη, προκειμένου να υλοποιηθεί η νατοϊκή επίθεση και κατοχή στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, τώρα είναι οι ακραίοι μουσουλμάνοι του ση, πρώην σύμμαχοι όμω τη Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και των Αραβικών Σκοταδικτικών καθεστώτων που μετατρέπονται σε απόλυτο εχθρό για να δικαιολογηθεί η νέα υπερδυτική συμμαχία και εκστρατεία. Δεν είναι τυχεό <συμφωνία> ότι την Τρίτη 39ου υπογράφηκε συμφωνία παραμονής Αμερικανικών Στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και, και μετά την αποχώρηση του μεγαλύτερου ρυθμίματος των ξένων στρατού, στα τέλη του 2014. 2014. Κάτι που βεβαίως απαιτούσαν <συμφωνία> εδώ και καιρό είπα και δεν μπορούσαν να το πετύχουν παρά μόνο μετά την επίθεση στο <συμφωνία> ίσης. Από την τοποθέτηση <σχέντια> του Κίσιγκερ απορρέει <σχεδιάζουν> ότι σχεδιάζουν τον στρατιωτικό σχηματισμό που θα δρά παγκόσμια πάνω, για την επιβολή των σχεδιασμών τη κάθε συμμαχία προθήμων υπερελθόντων, υπό την ηγεσία των ΙΠΑ πάντα. Την αποκάλυψη φέρνει στο φως τη ο Μπίλιο Ρέιλ, φημισμένο Αμερικάνος παρουσιαστή και αρθογράφο, ο οποίο αποκάλυψε τα σχέδια του κατά την παρουσίαση του βιβλίου που αφορά τη ζωή και το θάνατο του στρατηγού Πάττον στην Αμερικανική τηλεόραση. <Δελίου> Ήμουν με τον <Δελίου> χέρι και συγκεκριστές το βράδυ, ξεκίνησε να λέει ο Ρέιλ και συνέχισε. <Δελίου> και μου είπε και την ιδέα του για μια παγκόσμια, παγκόσμια δύναμη αντιτρομοκρατίας, αντιτρομοκρατίας που θα δημιουργηθεί αυτοί, αυτοί, από το συνασπισμό των, αυτοί των αυτοί εθνών υπό, υπό την εποπτεία του Κογκρέσου και του ίδιου. Memorize every line, I spit it once review, reenergize energize rewind. I can sight to the blind, my sight through the mind. I exercise my right to express when I feel it's time. It's just all in your mind, what you interpret it as I say the fight, you take it is I'ma whip someone's ass. If you don't understand, don't even bother to ask A father who has grown up with a fatherless past, who has up now to rap phenomenon I'm on that. Or shows, no difficulty, multitasking and juggling up, perhaps master this craft slash Entrepreneur, who has helped launch a few more rap backs Who has had a few obstacles thrown his way through the last half Of his career, typical maneuver moving past that Mr. Kisses ass crack, he's a class act Rubber band man, yeah, he just snaps back Follow me as I lead through the darkness. As I provide just enough spark that we need to proceed. Carry on, give me hope, give me strength. Come with me, and I won't till you wrong. Put your faith and your trust as I guide us through the fog to the light at the end of the tunnel. We gon' fight, we gon' charge, we gon' start we gon' march through the smoke. We gon' march through the marsh, take us right through the. On the top, on the side and the middle Come together, let's all fall, get on just a little Just let it gradually build, from the front to the back All you can see is the sea of people, some white and some black No matter what color, all that matters, we we'll gather together To celebrate for the same cause, no matter the weather If it rains, let it rain Get yeah, the wetter, the better They ain't gon' stop us, they can't We're stronger now more than ever They tell us no, we say yeah They tell us stop, we say go Rebel with a rebel, yell Raise how, we gon' let them know Strong. Push, push, fuck, push Until they bring our troops home Come on, just come along Follow me as I lead through the darkness As I provide just enough spark If we need to proceed, carry on Give me hope, give me strength Come with me and I won't Steal you wrong with your faith and your trust As I got us through the bar to the light At the end of the tunnel We gon' fight, we gon' charge, we gon' start We gon' march through the smoke. We gon' march through the marsh, Take us right through the doors Come on, Imagine it pouring It's raining down on us, smoke Hospitals out of overlord. someone's trying to tell us something. Maybe this is God just saying we're responsible for this monster, this coward if we have been empowered. This has been lying. Look at his head nodding. How could we allow something like this without pumping our fist? Now this is our final hour. Hour. Let me and your strength and your choice let me simplify the rhyme just to amplify the noise try to amplify it times it and multiply it by 16 million people all equal with this high pitch maybe we can reach out qaeda through my speech let the president answer a high anarchy strap him with an ak-47 let him go fight his own war let him be pressed at it that way no more blood for oil we got our own battles to fight on our own soil no στο ίδιο μήκο κύματο κινούνται και οι του ΝΑΤΟ. κατά τη διάρκεια τη πρόσφατη 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Ουάλια. Στους άξονους σχεδίου ετοιμότητας δράσης για επεμβάσεις όπου γης περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια συνέδευση τύπου που παραχώρησε εν όψη της συγκεκριμένης συνόδου κορυφής. Ο Ράσμουσεν προανήγηλε τη δημιουργία νατοικής δύναμης κρούσης πολύ υψηλής ετοιμότητας με ικανότητα ανάπτυξης και στρατιωτικής επέμβασης μέσα σε ελάχιστες μέρες σε οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη καλού προκειμένου να στηρίξει της εξαγγελίας του, προφασίστηκε ότι στα Ανατολικά η Ρωσία επεμβαίνει απροκάλυπτα στην Ουκρανία, ενώ στο Νότο βλέπουμε την αυξανόμενη αστάθεια με έφυγα στα κράτη, άνοδο του εξτρεμισμού και θρησκευτικές διαμάχες. Επιβιώντας εξάλλου τα σχέδια ενίσχυσης επιθετικότητα του ΝΑΤΟ σε κάθε σημείο του πλανήτη, ο Ράσμουσεν ανέφερε ότι οι κρίσει που αντιμετωπίζουμε φτάνουν πολύ μακριά από τα σύνορά Γι' αυτό και η προσέγγιση μα για τα θέματα ασφάλεια φτάνει πέρα από τα σύνορά μα επίση. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, στη Σύνοδο Κορυφή στην Ουαλία θα συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο ετοιμότητα δράση ώστε να κάνουμε το ΝΑΤΟ πιο ευκίνητο από ποτέ. Το σχέδιο αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά, θα συναντά στην επιθετική συμπεριφορά τη Ρωσία, αλλά και θα εξοπλίζει τη Συμμαχία ώστε να απαντά σε όλε τι προκλήσει ασφάλεια οπουδήποτε κι αν αυτέ προκύπτουν. Σε κάθε περίπτωση, στόχο του ΝΑΤΟ είναι, όπως ανέφερε, η δύναμη αυτή να ταξιδεύει ελαφρά, αλλά να χτυπά δυνατά. Για να γίνει δυνατό κάτι τέτοιο, απευθυνόμενος κυβερνήσεις του κρατών μελών του ΝΑΤΟ πρόσθεσε ότι θα απαιτηθούν υποδομές υποδοχής σε ανατολικά εδάφη και πρώτοποθετημένος εξοπλισμός και προμήθειες, καθώς και πιθανές αναβαθμίσεις σε εθνικές υποδομέ, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αεροδρόμια και λιμάνια που θα μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρων ισχύσεις αν αυτό απαιτηθεί. Αυτές είναι όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί ακροατές και οι τελικές αποφάσεις συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάλια. Ποιο είναι τελικά το συμπέρασμα που προκύπτει από την τοποθέτηση του Κίσιγκερ και τι αποφάσει του ΝΑΤΟ? Είτε επομένω με την παγκοσμιοποιημένη δράση του ΝΑΤΟ, που δεσμεύεται όμω από την αναγκαιότητα εφαρμογή του άρθρου 5 για να δράσει, προαπαιτώντα στη συμμαχία επίθεση εναντίον ενό μέλου του για να κινηθεί πολεμικά, είτε μέσω μισθοφορικών στρατουμάτων που θα δρούν παντού αδίστακτα. Το απαραβίαστο συνόρων, ο σεβασμό τη όποια προγενέστερη συμπεριλημματική νομιμότητα, όπω συμπροτούν στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του αλλά και η συμφωνία μη παρέμβαση στο εσωτερικό των Εθνών Κρατών. Μοιάζει ένα μακρινό παρελθόν. Παράλλε, έχουμε το στρατό, που είτε με τα εθνικά χρώματα, όπω η Αμερικάνεια Εθνοφυλακή, ο προσπιματιο συγκεκριμένου στρατό και 7 πρώτη αργοταφρόμενη ταξαρχία, είτε ω περιεχική στρατηγική σχηματισμή, δηλαδή το Άτοκι προ στρατό, θα αναλαμβάνει ενεργά ρόλο στην καταστολή του εξεγερμένου και την αντιμετώπιση των κυβερνητικών διαδηλωτών στο πλαίσιο τη λογική των δογμάτων άμενα ασφάλεια. Και η ελληνική τάξη τι κάνει, θα ρωτήσει κανεί. Η ελληνική κυβέρνηση, εξυπηρετώντας τα σφαίροντά της, δηλώνει παρόν σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναγνώριση γνωρίζει από τους συμπεριληθές η καταβολή 16 δισεκατομμύριων ευρώ από το ελληνικό κράτος στα ανατολικά ταμεία μόνο για το διάστημα 2011-2013, διατηρώντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά του ΑΕΠ 2% που καταβάλλεται στον Άτρο. Επίση, στο πλαίσιο αυτών των επιδιώξεων, θα πρέπει να δούμε αφενό τι νέε πολεμικέ παραγγελίε του Υπουργού Αμήνη Δημήτρη Αυραμόπουλου, ύψου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τις προσλήψη μισθοφόρων στι ειδικέ δυνάμει και την αντιδραστική αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. Βασικοί άξονε αυτή είναι η μείωση των στρατιωτικών δυνάμων, η θέσπιση νέων κριτηρίων για του μισθού και τι προαγωγέ των στελεχών που του κατακαιρματίζουν και του προσδένουν ακόμη περισσότερο στου υπερελιστικού σχεδιασμού και στο νέο καταστατικό ρόλο του στρατού. Περισσότερα λεφτά για να πάρουν οι αξιωματικοί θα πρέπει να πάρουν μέρο αφενό στην αποστολή στο εξωτερικό, ενώ η υποταγή στι όποιε διαταγέ γίνεται παράδοτο όρο παραμονή και εξέλιξη ενόπλη δυνάμει. Επίση, οι απολύσει φαντάζουν ω ενδεχόμενο και στρατό, την ίδια ώρα που προχωρά ταχύτερα και η ιδιωτικοποίηση, αλλά και η εμπροματοποίηση του τομέα άμυνα ασφάλεια. Αυτό ο ιδιωτικό τομέα του πολέμου υποδέχεται του φασίστε και τους απόστρατους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Χαρακτηριστικά τόσο συμβαίνουν με τους μπράβους στα πλοία των εφοπλιστών, ενώ πλασιάζουν οι καταγγελίες για δράση Ελλήνων φασιστών μισθοφόρων στη Συρία αλλά και στην Κρουάν Ουκρανία. Τέλος, η παροχή οπλισμού στους Κούρδους και η μεταστάθμευση των Αμερικάνικων Γιουαφ στις βάσεις της Κρήτης εξυπηρετούν ακριβώς αυτές τις ανάγκες. Αποκαλύπτεται για μια ακόμη φορά ότι η πρόσδεση του ελληνικού στρατού στον Άτομο είναι οργανική και πολυδιάστατη. Η πάλι ενάντια στον πόλεμο είναι αλλένδετη με την πάλη ενάντια στο σύγχρονο κοινοβουλευτικό λοκροτισμό, την κυβέρνηση και τη βάρβαρη αντιεργατική πολιτική τη, εντό και εκτό συνόρων. Κάνοντα όμω ακόμη μεγαλύτερη την απέτηση για ενίσχυση του αγώνα μέσα και έξω από το στρατό, ενάντια στι επεμβάσει, την πρόκληση μισοφόρων και του πολεμικού εξοπλισμού. Την απέτηση, διάλυση του ΝΑΤΟ και του Ευρωστρατού. Το ΝΑΤΟ δεν εξανθρωπίζεται, δεν εκδημοκρατίζεται, όπως πιστεύουν μερικοί τελευταία. Ανατρέπεται.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 The machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwash minds.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 Ποια είναι όμως η πραγματικότητα του ελληνικού στρατού, ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν οι νέοι που ντύθηκαν υποχρεωτικά στα χαρακή και εντάξει όχι σε έναν εθνικό μηχανισμό αλλά στον πιο βίαιο μηχανισμό ταξικής χειριαρχίας. Που μετατρέπει υποχρεωτικά την νεολαία σαν αλώσιμο τη πρώτη γραμμή, απλήρωτο δούλο των στρατοπέδων και του κράτου, συμμέτοχο συνένοχο του ΝΑΤΟ και του Ευρωστρατού, αλλά και του κράτου φωνιά Ισραήλ. Φυσικά αυτά δεν ισχύουν για όλου, αφού τα βίσματα του Πασόκη Νέα Δημοκρατία, οι γόνοι των πλησίων, τη καπουλάβουν με κάθε τρόπο εξαιτία του άθλιου πελατειακού κράτου. Αυτή τη φορά θα δώσουμε το λόγο στου γονεί και θα πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορία, εκεί που περιφρονούν στρατευμένου. Και γονείς με τον πλέον συστηματικό τρόπο. Όπως μας καταγγέλλεται, οργισμένοι και αγανακτισμένοι οι γονείς των στρατευμένων που νοσηλεύτηκαν και νοσηλεύονται στο γνά. Ενώ τονίζουν την ανθρωπιά και τη φροντίδα των γιατρών στα εξωτερικά ιατρία, είναι εξοργισμένοι με τον άγλιο τρόπο που μερίδα στρατιωτικών γιατρών φέρθηκε και συνεχίζει να φέρθηκε σε γονείς και νοσηλευόμενους στρατευμένων. Φαίνεται ότι έχουν ξεχάσει τον όρκο του υποκράτη. Έχουν μάθει να φέρονται με τον απόλυτα δουλειά τρόπο προ του πολιτικού και στρατιωτικούς προσταμένου του, ενώ ταυτόχρονα εξευτελίζουν όσου δεν θεωρούν εισαξιού του. Ξεχνώντα οι άθλοι ότι η κοινωνία του σπούδασε και του πληρώνει. Στι θυσίε του λαού μα οφείλουν στην επαγγελματική και επιστημονική του κατάρτιση. Στι πλάτε μα διατηρούν παράλληλα τα ιδιωτικά του ιατρία, γίνοντα στη σύνταξη για να πάνε να πουληθούν σε κάποιο εμμύριο αναλαμβάνοντα την κούρα του έναντι πολλών πετροδολαρίων. Σύμφωνα με την καταγγελία μητέρα, ο στρατευμένο γιο τη παρουσιάστηκε στο κέντρο Τρίπολη και αργότερα πήρε μετάθεση για λίμνο, όπου σε κρίση επιληψία έπεσε από το κρεβάτι. Ο διοικητή μονάδα αλλά και το υγειονομικό προσωπικό έκρενα ότι μπορούσε να ταξιδέψει ασυνόδευτο το παλικάρι και να παρουσιαστεί στο γνάθο. Κατά τη διάρκεια τη νοσηλεία του εκεί κοιμόταν σε κρεβάτι με κάγκελα, γιατί φοβόντουσαν να μην πέσει ξανά, ενώ το αντιμετώπιζαν σαν άτομο με βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Οι απειλέ. Και η άσκηση πίεση ήταν μέρο τη θεραπεία, αντί για την ιδιαίτερη φροντίδα και τον προσεκτικό τρόπο αντιμετώπιση που απαιτείται σε τέτοιε περιπτώσει. Είναι χαρακτηριστικό ο διάλογο μεταξύ γιατρού-νοσηλεύτρια όταν το παιδί αρνείται να πάρει ένα συγκεκριμένο χάπι. Το χάπι θα το πάρει. Θέλει, δεν θέλει. Οι γονεί, ανήσυχοι, ρωτούσαν τι συμβαίνει και όπω ήταν αναμενόμενο ζητούσαν γνώμη, συμβουλέ. Όμω, όπω λένε ίδιοι, καμία σημασία δεν έδειχναν στο γονιό. Υποστήκαμε απάνθρωποι μεταχείριση. Μα έβλεπαν σαν σκουπίδια. Αισθανόμασταν ότι ήμασταν αόρατοι για αυτού. Κάποιο βέβαια μπορεί να μιλήσει για υπερβολέ ενό ανήσυχου γονιού και να αμφισβητήσει τι καταγγελίε. Έλα όμω ο ακόμη ένα γονιό, το στρατογμένο ποδί του οποίου έκανε εγχείρηση μηνίσκου καθώ τραματίστηκε κατά τη διάρκεια άσκηση, διηγείται ακριβώ τα ίδια. Δεν σου εξηγούν τίποτε. Δεν σου απαντούν. Κάνουν ότι δεν σε βλέπουν. Σκουπίδι να νιώθει γονιό. Θεωρούμε ότι παραπάνω καταγγελίες πρέπει να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου στο ΓΕΣ, το οποίο απαιτείται να λάβει άμεσα μέτρα. Δίνουμε ξανά τον λόγο στους γονείς και καλούμε τον αρχηγό τουρνά να δείξει προσοχή. Ο καθένας πρέπει να σέβεται το παιδί του άλλου που πήρε ο στρατός και τον αγώνα του κάθε γονιού να το φτάσει μέχρι εδώ. Το παιδί είναι δικό μου λέει η μητέρα, κανενός άλλου. Το ακούσα αρχηγέ τουρνά, τα παιδιά είναι δικά μας, να τα προσέχει. Thank you. Ειδικά το GES δημοσιοποιεί ότι υπολογίζει το δίκτυο ηλεκτροφαντάρων Πάρτακο. Μόλι πριν από λίγε μέρες, σχετική ανάρτηση στον αλέρθ, με τίτλο Ο αρχηγός GES Μανολάς έκανε το δίκτυο ηλεκτροφαντάρων εργαλείο του, αποκάλυπτε. Σε εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο έχει μετατρέψει ο αρχηγός GES Χρήση το μισήτο σε εισαγωγικά για τους διοικητές των το μονάδων Δίκτυο Ηλεκτροφαντάρων. Πώς, ο Μανολάς φαίνεται ότι έχει στήσει ένα κανονικό δίκτυο παρακολούθηση του δικτύου. Για να μην παραξηγηθούμε. Εννοούμε παραπλήρωση των όσων δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο. Πριν η όποια καταγγελία κάνει το γύρο του διαδικτύου, έχει ήδη ελεγχθεί από το δίκτυο Μανολά και έχουν δοθεί κατευθύνσει λύσει. Η ανάρτηση επιβεώνεται σε μια σειρά περιπτώσεων αποδεικνύοντα σε όλου, φαντάζομαι και στελέχη, αφενό ότι η συλλογική δράση στο στρατό, η αφισβήτηση, η μαχητική υπεράσπιση στο δικαιωμάτων μα και η δημοσιοποίηση των καταγγελιών για αυθαιρεσίε και παρανομίε ει των στρατευμένων φέρνουν αποτέλεσμα. Αφετέρου, το Δίκτυο Σπάρτοκο και η Επιτροπή Αλληλεγγύη Στρατευμένων αποτελούν την πραγματική δύναμη των φαντάρων και των χαμηλόβαθμων στελεχών αλλά και τη λαϊκή οικογένεια, καθώ με συνέπεια αναπτύσσουν καθημερινά συνδικαλιστική δράση μονάδε και προσδοκούν στο να ικανοποιήσουν την αναγκαιότητα για μαζικό κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. Αυτή η δύναμη που εκφράζει το Δίκτυο Σπάρτοκο πατά στην τεράστια όξυνση των προβλημάτων που προκαλεί στο τραυμανμένο νεόλαια τη οικογένεια η υποχρεωτική στράτευση, οι περικοπέ ταξική Πολιτική και το Μνημονίου. Το δίκτυο Σπάρτοκο είναι και αναγνωρίζεται ω έτσι εμπόδιο σε όλα αυτά και μάλιστα, ολοένα διευρύνεται η απήχησή του στον κόσμο τη εργασία και τη νεολαία. Είναι παράδειγμα και πηγή συμπερασμάτων για ολόκληρη την νεολαία. Αφού ο Φαντάρο αγωνίζεται και έχει νίκη στο στρατό, που θεωρείται γκέτο του παραλόγου τη θητεία και άβατο για τα δικαιώματα, γιατί να μην κάνει το ίδιο παντού ο κάθε νέο άνθρωπο. Γιατί να μην αγωνιστεί και αντισταθεί στο σχολείο, το πανεπιστήμιο, τη γειτονιά, τον εργασιακό του χώρο. Γι' αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει απέναντί μας την πολιτική καρότο και μαστίγιο. Από τη μια μεριά το ΓΕΣ yes, επιθυμεί να μας καταστήσει εργαλείο του για να προβαίνει σε βελτιωτικέ κινήσεις στις μονάδες στη βάση του και των μας, ενώ απ' την άλλη μεριά η κυβέρνηση. Οδηγεί στα δικαστήρια την Επιτροπή Ελεγγύης Στρατευμένων επιχειρώντας να μας τρομοκρατήσει με τη σκευωρία που έστησε η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος. Να ξεκαθαρίσουμε όμως τα εξή. Οι όποιες βελτιωτικές κινήσεις του ΓΕΣ μετά τις καταγγελίες μας, όπως η παροχή καινούριων ρούχων στους νέους συλλεκτούς, η εξασφάλιση φαγητού και εξωπρεπών συλλεκτικών υγιεινής, η αντιμετώπιση των καψωνιών, των απειλών και των προσβολών στελεχών, αποτελούν τα αυτονόητα δικαιώματά μας και νίκες της συλλογικής μας διεκδίκησης. Παράλληλα, το ΓΕΣ και το Υπουργείο Άμυνα συνεχίζουν τα εξή. Να στέλνουν τους φαντάρους παράνομα στην Ελ να χρησιμοποιούν τους φαντάρους ως υπηρέτες στρατιωτικών στις στρατιωτικές κατασκηνώσεις και τις λέσκες αξιωματικών. Να μα στέλνουν να κυνηγάμε μεταμονάστες και να μας βάζουν στα πολεμικά πλοία που στέλνονται στη Σομαλία. Να μας χρησιμοποιούν ω προσωπικό του Ευρωπαϊκού Στρατηγίου στη Λάρισα για μια ακόμη περιεριστική επέμβαση και να μας τιμωρούν όταν βγαίνουμε στην αναφορά και αρνούμαστε να λάβουμε μέρος. Καλύπτουν τη δράση τη Χρυσή Αυγή στο στρατό και ενισχύουν την ναζιστική εκπαίδευση των ειδικών δυνάμων. Εκπαιδεύουν το στρατό ω δύναμη καταστολής πλήθους και τον κατεβάζουν στον δρόμο κατά των αντικυβερνικών διαδηλωτών, όπω έγινε στη Θεσσαλονίκη στη στρατιωτική παράλληλα του 12. Ενισχύουν του επιχειρηματίε με την οικονομική αφήμαξή μα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα ιδιωτικά καψιμί στο κέντρο εκπαίδευση τη ΘΥΒΑ. Συνεχίζουν να λαηλατούν οικονομικά φαντάρους και λαϊκή οικογένεια, καταργώντας τις καταστάσεις επιβίβασης, τα δεωρεάν εισιτήρια δηλαδή των συναδέλφων που υπηρετούν στις μακρινές μονάδες παραμεθωρίου. Διατηρούν εκατοντάδες άχρηστα στρατόπεδα και το άθλιο σύστημα των πελατειακών σχέσεων για να βολεύει τα βύσματα του Πασόκτη δημοκρατία, λιώνοντας όμως τους φαντάρους στις μονάδες παραμεθωρίου εξαιτίας της λειψ τα χαμηλόβαθμα στελέχη υφίστανται σειρά ταπεινώσεων, αδικιών, ενδεικτικά τι γίνεται με τι μηδαμινέ αυξήσει του μισθού. Θύματα και αυτή τη εντενικοποίηση και των βλέψεων καριέρα των διοικητών αλλά και των ανώτατων στελεχών. Φίλοι ακροατές και συνάδελφοι, φαντάρι, από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστατο συμπέρασμα ότι σωστό είναι ο δρόμο που βαδίζουμε ω δίκτυο Πάρτακο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Με κίνημα μαζικό, μέσα και έξω από το στρατό, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του φαντάρου, πολύτιμη στολή, ενάντια στον πόλεμο, τον εθνικισμό, τον φασισμό και την καταστολή από τον ίδιο το στρατό. Καλή και αγωνιστική θητεία, λοιπόν, συνάδελφοι. Μην ψαρώνετε. Το Δίκτυο Σπάρτακος και η Επιτροπή Αλληγκύς Στρατευμένων είναι πάντα και κάθε στιγμή στο πλευρό σα. Καλή νύχτα, φίλοι Ακροατέ, και ευχαριστούμε που μα κρατήσατε παρέα. good feeling And afterwards. You're like, oh, hell yeah, that was awesome. Let's, let's do it again.